η προγραμματική σύμβαση το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που είχαμε εκπονήσει το Υπουργείο περιβάλλοντος το Παλαιοπιστήμιο ο Δήμος και η Περιφέρεια απορρίφθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο. Κατά συνέπεια σταματάμε κάθε άλλη ε, διαδικασία συνεχίζουμε την πίεσή μας για λήψη μέτρων ε, προστασίας τόσο του ελαφιού όσο και των καλλιεργιών και των ζημιών που παθαίνουν οι αγρότες από τα ελάφια, πολύ περισσότερο από τα πολλά τροχιά ατυχήματα που συμβαίνουν στο νησί μας εξαιτίας αυτού του λόγου. Αναμένουμε τις ε, κινήσεις του Αρμοδίου Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και φυσικά της ε, αποκεντρωμένες διοίκηση για μέσω του Ρασαρχείου γιατί σε αυτούς ανήκει η αρμοδιότητα. Εμείς πήγαμε να βοηθήσουμε βάλαμε και τα χρήματα ε, το 80% η περιφέρεια στο 20% ο Δήμος της Ρόδου προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η μελέτη καταγραφής των Λαφιών δυστυχώς όμως το Ελεκτικό Συνέδριο θεώρησε ότι είναι απευθείας η ανάθεση αυτής του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και το απέριξε Μπορείτε να ακολουθήσετε μια άλλη διαδικασία Εξετάζεται, Εξετάζεται. Εξετάζεται. Εξετάζεται. Ε. αλλά η συγκεκριμένη απορριφτική. Αντιλαμβάνεστε ότι για κάθε νέα πρόταση ε, υπάρχει ο γραφειοκρατικός αυτός οικειώνας που ε, μας επιβάλλει να ακολουθούμε πάντα τους δημοσιονομικούς ε, νόμους και κανόνες που ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Επίσης, να γίνει διακόντισμός, δηλαδή. Κατά το καταπληκτικό συγκόμενο